The Tale of Sir Robin So each of the knights went their separate ways Sir Robin rode north through the dark forest of Ewing Accompanied by his favorite minstrels Bravely bold Sir Robin Rode forth from Camelot He was not afraid to die Oh, brave Sir Robin He was not at all afraid to be killed in nasty ways Brave, brave, brave, brave Sir Robin He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp, or to have his eyes gouged out, and his elbows broken, to have his kneecap split, and his body burned away, and his limbs all hacked and mangled, brace or robin. His head smashed in, and his heart cut out, and his liver removed, and his bowels unclutched, and his nostrils raped, and his bottom burnt off, and his. That's, that's uh, That's enough music for now, lads. <laughs> Looks like there's steady work afoot. Run away, no. bravely run away, away. I didn't. When danger reared its ugly head, he bravely turned his tail no. and felt his brave son off in about. I and didn't. He chickened out, bravely taken I never did. Σε ευχαριστώ. το ευχαριστώ. Σας ο επεισόδιο, ευχαριστώ. Εδώ μαζί με τον Άγγελο στο σπίτι του. Εγώ είμαι Απόστολος. Ε, αυτή τη φορά είμαστε οι δυο μας γιατί ο κάθε ένας από τα υπόλοιπα μέλη έχει πράγματα να κάνει. Ο Χρήστος τι κάνει. Ο Χρήστος έχει ε, προσευχθεί να κάνει τα απόκριση από το Βερολίνο αλλά δεν κάνει γιατί το ξέρεις μάλλον. Το ξέρεσε. Ναι. Είναι στο Βερολίνο τι βλέπει. Στο Βερολίνο βλέπει από την Τυβάρκη. Πήγε το... να δει το κατεστραμμένο τείχος. Το κατεστραμμένο τείχος... εντάξει, τώρα πήγε το κατεστραμμένο τείχος. Μόλι και της προάλλες ένας άνθρωπος που πήγε. ότι το τείχος είναι πολύ, πολύ σχετικό στο Βερολίνο. Δηλαδή χωρίζει το μέσα Βερολίνο από το έξω Βερολίνο. Επιπλέον ναι. Όχι πλέον και από αρχής λέει. Δηλαδή, έτσι ήταν ο διαχωρισμός. Δηλαδή το μέσα τμήμα με το έξω τμήμα. Αφού υποτίθεται στο χώριζεσαι... Σε Ανατολικό είναι αυτό, το και Δυτικό. Μου είπε αυτός ο φίλος μου ότι δηλαδή άκουσε κάποια ξενάχηση, δεν είναι τοπική προσδιορισμοί, Είναι νοητικοί προσδιορισμοί. Δηλαδή, yeah. το Ανατολικό ήταν το μέσα, ξέρω εγώ, και το Δυτικό ήταν το έξω, χωρίς να είναι απαραίτητα αυτή η σειρά. Yeah. Και μου φάνει και αρκετά ενδιαφέρον. Ναι, δηλαδή ήταν yeah. σαν να ένα κύκλο και το μέσα μέρος του να ήταν... Το Ανατολικό Βερολίνο α πούμε τυχαία ας πούμε, και το έξω είναι το Δυτικό. Με κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί εγώ, και εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα τεράστιο τείχος. Και εκεί που... ακόμα... Κατάλοιπα τα ναι. Κατάλοιπα τα το οποίο είναι σαν μουσείο α πούμε. Ε, είναι θεωρητικός χώρος που σέβεται τα κάστρα. Ναι έτσι, πώς αφημίζεται και στο ναι. παρελθόν. Ναι, ναι, το WLED είναι. Καλά, κρεμίστηκε ως ένδειξη ότι ενώθηκε η... Έν. το Βερολίνο α πούμε. Δεν έχει ναι. κάποιο άλλο λόγο. Εντάξει, το ένα τείχος έχει μηνικό ακόμα σε όλο τον κόσμο. Τους νοικώ. Όχι με αυτή την έννοια που χωρίζει δύο πράγματα της εκεί Α εντάξει ναι αλλά εκείνο είναι πιο απεπλεγμένο λίγο το πώς πιο Απεπλεγμένο και ένα τείχος χτίζουν οι Ισραηλινοί και Αυτό είναι άλλο θέμα. Ξέρεις, ναι μόλις ε, της Κύπρου θα έχει κοινού <συσίλισμα> Θα έχει δεν γίνεται. Τουλάχιστον το αυτό είναι το 51ο επεισόδιο που ο τι αυτό το επεισόδιο. Αυτό δεν θα επει Okay, okay, θα δηλαδή η εισαγωγή, eh. Η θα έχει κενό, πολύ καλή. να τη βάλουν οι εκπαιδευτές πους... Ωραία η εισαγωγή, να ε? τη βάλουν εισαγωγή εισαγωγή είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να τη βάλουν οι αγωγές, ο, που προς προς ο Γιάννης να δεν... Ε, ...μπορεί να είναι μαζί, γιατί δουλεύει. Έχει δουλει. Έχει με Ε, ναι. Στο 5-6 από τώρα. <laughs> Και γενικά θα είμαστε μας, Οπότε θα είμαστε μας, να το λίγο πιο ειδικό, το να πιω και λίγο πιο, πιο χαλαρό πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, και λίγο πιο χαλαρό, ναι, αλλά όταν είναι πολλά άτομα δεν βολεύει δεν δεν γιατί δεν αν κάνουμε αυτό που θα κάνουμε σήμερα, ξεφεύγουν μετά και δεν μπορεί mm. να φύγει και όλο το επεισόδιο να λες εισαγωγή, πούμε. Για πες τι θα κάνουμε σήμερα Σήμερα θα κάνουμε ουσιαστικά ένα λίγο ιδιαίτερο επεισόδιο με τον Άγγελο Θα ακολουθήσουμε RSS Fits που έχουμε κρατήσει στους readers μας ή εκείνη άρθρα που πηγές τρασπάθους που μελετάμε άρθρα και όπου βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον θα διαβάζουμε τους τίτλους ας πούμε, τους 10 ους Και ό,τι μας, μας ακούει ενδιαφέρον που έγινε το προηγούμε, τις προηγούμενες μέρες και θέλαμε να σχολιάσουμε θα τους σχολιάσουμε επί τόπου. λίγο <Πίχι> παραπάνω. Ναι, <Πίχι> το δίλεπτο, το τρίλεπτο. Το freestyle κτλ. <Πίχι> <τρίλητο, ας πούμε, Πίχι> και αναλόγως φυσικά και με το θέμα, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, μπορούμε να το συζητήσουμε και λίγο περισσότερο. Έτσι, οπότε θα το πάμε έτσι για σχεδόν το επεισόδιο, ίσως. Εκτός να βρούμε κάποια ιδέα στην πορεία και την κάνουμε. Γιατί είναι freestyle επεισόδιο, όπως είπαμε. Και με το ίδιο τρόπο θα υποφύουν σχεδόν όλε τι κατηγορίε που κάνουν κάποια του, θα πούμε και για τεχνολογία, θα πούμε και για νέα, θα πούμε και για ίσως κάποια κοινωνικά θέματα αν βρούμε σε fits, θα πούμε για διασκέδαση, θα πούμε για όλα α πούμε. Yeah, θα μιλήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη σωστή κανεί. Yeah, ναι, άμεσα θα βρούμε yeah, κάποια τέτοια, ναι, έχει ωραία στα fit που τη μάθουμε θα βούμε. Γενικά το για... πιστεύω ότι το ενδείκνεται και η ετική εβδομάδα και εγώ που διάβαζα είχε πράγματα, έχει πράγματα να είχε... πει ναι. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε με αυτό το πνεύμα και να. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το επεισόδιο. Ε, ας ελπίσουμε να είναι ένα χαλαρό επεισόδιο. Να μας που διακοπές το... στο τέλος της παντουσάς ας πούμε. Να το ακούσουν. Η, η εναλλακτική ε... ιδέα αυτή. Ε, η ιδέα είναι να το μπορούν μπορούσαν να το ακούσουν χαλαρά και να μην χρειάζεται να σκεφτούν και πολύ πολύ τη λέμε. Να ακολουθούν απλά τη ροή του λόγου. Mm. Αυτό. Chance again, gotta get kind of up. cause this party's in town again It's on, live loud and long, taking up a nice group with this song Every little chance to get down again, gotta get kind of up. cause this party's in town again When I come for respect, I expect the crowd to check back My skills put through my intellect, cause I direct them to you If you lost, you lost without a clue, may I simplify both of you Then enhance what we conclude that I've been running on a tangent Hold me back and manage Going to bring me down again, that again. Every speaker pounding, in the to let the crowd. δούμε κάτι τεχνολογικά νέα, για να δούμε τι θα σχολιάσουμε. Το πρώτο μου φέντα σχολιάσουμε. No more geocities. No more geocities. Α, σπουδαίο ποτέ Το καταχώστη είναι η παλιά επιρρεσία η αλλά ακόμα. Υπάρχουν Υπάρχουν ήταν η περιπηρεσία που είχε το γιαχού για να φιλοξενεί σελίδε χρυστών. στατικές χωρίς ε, PHP <σχελίδεσαι>, και τέτοια, απλή STML, ανέβαζε με ένα uploader δικό του στα αρχεία σου και είχες μια σελίδα πουμε ότι όταν εμείς είμαστε α πούμε γυμνάζε και λύκειο ήταν trend αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι, γιατί τότε ήταν πολύ, πολύ... δισέβεται οι άλλε υπηρεσίε πολύ ακριβέ, ακριβώ πολύ ακριβώ όμω και μάλιστα για άτομα που θα ξέρουν πλάκα πλάκα του Κοίτα, σκέψτε ότι για επιχειρηματίες ακόμα δεν σύνδεθει, δηλαδή όλοι σου να κάνει σελίδα για την επιχείρησή του σε αυτό εδώ πέρα πόσα λεφτά α πούμε. Και τώρα εμείς έχουμε το χώρο το δικό μας που είναι άπειρος με ένα ικανοποιητικό ποσό. Με άλλο λογικό ποσό. Αλλά εμείς βάζουμε πάνω και βάση και ό,τι θέλουμε. Τέλος πάντων ήταν καλή φάση το GOC τώρα το Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουν σελίδες. Δεν μπορεί να γίνει καινούργια αίτηση. Όσες υπήρχαν από παλιά υπάρχουν ακόμα. Και καιρό λέει θα τους λέει <Τι <Τι τώρα, ε, θυμάμαι, Εγώ πώς είχα πώς. σελίδα γιατί και μάλιστα αυτό ήθελα να πω τώρα ότι... Ναι είναι πάνω, άδεια που το το και Εντάξει δεν θα κάνω τη φήμηση Την <Τι> πήγαμε τώρα από 5 χρόνια. χρόνια. Καλά, εγώ την είχα και στον Ιδιάμεσο κανένα δύο αλλά μιλάμε σχεδόν για ξεχάσει την πατσίτσα. Δηλαδή τώρα που το άρθρο... Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πέρα από όλα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτούς που ήθελαν να πειραματιστούν λίγο με τη διδασκευή στους σελίδων γιατί τζάμπα ναι, έτσι, ναι, έκανες ναι. 10 αρχεία HTML και τα ανέβαζες. Απλά με αυτά τότε, αν ήθελες να πειραματιστούν με HTML, με κανένα JavaScript, με αυτά. Ναι, για τότε. Και κάτι... για PHP, PHP ή τίποτα νέα κόλπα, δεν μπορείς. να κάτι, κάτι άλλο. Ε, για ένα άτομο τότε που κιόλας δεν ήταν πολύ ως τις υπηρεσίες, ε, οι τεχνολογίες, PHP κλπ που mm. ήθελα να μάθει, ήταν καλύτερος τρόπος, mm. δηλαδή ούτε βιβλία ούτε τίποτα, παίρνεις ένα τέτοιο να κάνεις ένα headshot και βλέπεις καθώς και το αλλάζεις... Να κάνεις ναι. ναι, καθώς το αλλάζεις πώς γίνεται. Βέβαια τότε να πούμε ότι και συνδέες δεν ήταν δυνατές. Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή αυτό μπορούσες να κάνεις. Μόνο. Αυτό, αυτό το κάναμε με το InDefined το 2009-2009. Σκέψτε μου για παράδειγμα μια φορά, την πρώτη φορά πούμε, που ήταν εγώ που έκανα το χώρο και ήταν να ανεβάσω τα αρχεία, τα οποία τα κάνει ναι, τελικά στο χώρο, σε... χώρο. Και δεν είναι μόνο που περιμένες, έπρεπε να κάνεις το 3 ολόκληρο να το φτιάξεις. Δηλαδή να πιέσω, κάνω φάκελο, φάκελο, φάκελο βάζω φάκελο, τώρα, 3. Τρία αρχεία. Οπότε πιο καλής ήταν να κάνεις να βάζω όλα χύμα σε ένα φάκελο και να φάκελο αλλά με τελικά τόσο μπορούσες να, να, να ανεβάσεις, δηλαδή 5-10 κιλομπάιτς, 20 κιλομπάιτς, άντε μέγα βαριά. Ε, όλη η σελίδα ανάπηχε ένα μεγαμπάιτ, δύο το πολύ. Ε, συνήθως γύρω στο εκεί, 4-5 μεγαμπάιτς, μάξους με υπόνοιες και τέτοια λες ναι. αυτά. Και οι φωτογραφίες έτσι μιλάμε σε τρε, τραγική ανάλυση. Θέμα πλέον τα αυτά. Να, το λέει και εδώ πέρα στο άρθρο το οποίο βλέπω, καθώς και άλλα παραδείγματα, το πάλι ποτέ κρατεός στυλ της Josée που συναντήσαμε και πειραμαστήκαμε στα χρόνια της νιώτης μας, δεν θα είχε μένουν έτσι και αλλιώς. Πάω, εδώ δείχνει και πόσο... Όλοι μας θα το τον Οκτώβι λέει του 2006 ήταν yeah. 18,9 εκατομμύρια και τον Μάρτιο 2008 είχε πέσει στα 11,5, δηλαδή 7,5 εκατομμύρια σελίδες κόπκα. Εντάξει, εκεί είναι στις χρονολογίες που λέμε στο 2006 ναι, ναι, ήταν ήταν ακόμα ναι στο μετέχνιο. Κατάλαβες, ε, αλλά Το 2008 ναι. είχε αρχίσει ναι. να. Οπότε. Μηχάνι και να μην το κλείνεις σε 2-3 χρόνια θα έχει πλέον αξία έτσι αλλιώς Ότι να σου πω κάτι, τώρα για εγώ μπορεί να κάνει κάτι στα μια CMS υπηρεσία Όπως έχει είναι το... Έχει κάνει νομίζω, αλλά δηλαδή την δίνει με επιπλειορμή ε, Θα μπορούσε να κάνει κάτι σαν το blogger το μάτυνο, σαν το blogger που το έχει Google. Ναι. Έτσι, να κάνει ένα blog farm ένα blogging farm και να σου δίνει ένα χώρο τέτοιον, πάλι ε με θα... συγκεκριμένο τέτοιο, αλλά πιστεύω θα κάνει κάτι τέτοιο στο μέλλον Νομίζω δίνει ε... πακέτο hosting αλλά με... Αυτό το έκανε και πιο παλιά. Α. Αλλά yeah, τώρα το θέμα είναι ότι στάντα θα, θα κάνει για τον ανταγωνισμό mm. Αυτό Πάμε παρακάτω Παρακάτω βλέπω εδώ Ux. Ux Italia Style Shopping Δεν ξέρω τι είναι αυτό yeah. ε ε ε ε Είναι το υλικό μαγάλιζο ξέρω να Είναι τεράστιο online προκατάστημα Δεν χρειάζεται να πω γιατί άλλο Ή των κινητών έρχονται. Εγώ βλέπω καλό δρόμο στον κινητών Θέλω να πω Και καλό βόλιο yeah, uh... Θυμάσαι που θέλουμε να βάλουμε στα κινητά του κασπέρις και αυτά γιατί φοβόμασταν να είναι ήμαστοι Bluetooth. Θα πούμε μετά έτσι. Τι να αρχίσει να υπάρχει έξαση τον ιών στους Mac. Και φυσικά δεν υπάρχουν... Μόνο για το Linux θα υπάρχουν. γι' αυτό υπήρχε αυτή ότι τα Mac τους είναι καλά. Γιατί δεν και στα Linux. Και στα Linux. Τέλος πάντων νομίζω... εντάξει αυτό λογικά κάποια στιγμή θα και για κινητά. Προφανώς. Ήδη υπάρχει το που τα... Υπάρχουν πολλά και νομίζω και για, και για θέσαι, και το Kasper και Mumbai υπάρχει α πούμε που είναι ένα άλλο τέτοιο. Εγώ θα ήθελα, ήθελα να δω μια free λύση. Δηλαδή να είναι free, open source λογισμικό. Όπως είναι το κομμόντο για τους υπολογιστές... το και δεν είναι free. Όχι δεν είναι mm. Αλλά όπως είναι το κομμόντο που, που είναι για τους υπολογιστές και είναι Antivirus και firewall μαζί free είναι open source και free ρε παιδί Θα μπορούσα να κάνω και, και μια έκδοση για κινητά. Ε, εντάξει τα κινητά ρε παιδί μου τώρα χρησιμοποιείται πολύ. Πρέπει να αρχίσει να βγαίνει open source λογισμικό για εκεί. Πιστεύω. Giorgia, <ΣΣ> e, Guidestones, δεν μας ενδιαφέει, δεν ξέρω τι είναι <ΣΣ> Τι είναι ουσιαστική αναγνώρισης Πρόσσεες, <ΣΣ> δεν νομίζω ότι είναι αξίδια Αυτά τα πούμε είναι τίτλοι που βλέπουμε στο feed, έτσι, οπότε τα <ΣΣ> ε, περνάμε και όπου μας, το μάτι το λέμε <ΣΣ> Η ΦΡΑΗ <φορά> προσφέρει <ΣΣ2> δω δηλαδή. ένα PC Game Ωραία Αυτό το κατέβασα, δεν το έκανε στο βέβαια Αυτό υποτίθεται να είναι αλάκιο του οποίου διαλέγεις ΦΡΑΗ και τρέξει όσο το πούμε Επίσης σε λίγο καιρό θα έχει και online έκδοση όπου θα κάνεις και διαγωνισμό με άλλους χρήστες κτλ. Καλάς. Άμα κρίνουμε το intro το πακέτο ήταν 80 MBit. Ε, Οπότε καλύτε. είσαι στο το στο αεροδρόμιο που έχει Wireless που δεν το ξέρει τι να κάνεις, πες ένα Επίση ράλι με το δίπλα, δίπλα ας πούμε. Μα υποτίθεται δεν ξέρω πρέπει, μόνο, ναι, ωραίο, πούμε, γιατί είναι... καλά, εγώ πείμα ένα νέο αερος μου γιατί... Ξαφνικά θα μου κάνω έναν νέο αεροδρόμο. 8 λόγοι που μου της πάει το Twitter, ας τους δούμε έναν... Ένα. Πέστε πρώτο. Πρώτος και καλύτερος, τα ανούσια μηνύματα του ή αλλιώς Twitch. είδες. Ποιος σου είπε πως με ενδιαφέρει αν πηγαίνει σε κλαμπ στην παγκόσμια εμπειρία μου την κόμμενα ή την φάη τους αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λέμε θα... ότι είναι από το τσεβδός.com. <σχεδός> ναι. Δεν ξέρω, τα... απλά να λέμε τις πηγές, να μην είναι. Το, το προηγούμενο είναι από το zero.gr. Ζω.ly.gr, <σχεδός> <Giro. σχεδός> ναι. Πολύ <Πολύτερο>. Λοιπόν, δεύτερος... ναι, τυπίζω και Εντάξει, εντάξει, θα είχε γραφτεί τώρα, αλλά οκεί. Δεύτερος τέτοιος, η γραφή των σκέψες 140 χαρακτήρες δεν είναι πρόκληση, αλλά περιορισμός. Τώρα γιατί αρέσει πώ αυτός ο χαράζω περιορισμός ακόμα δεν έχει καταλάβει. Και το αυτό εγώ είμαι κατά. Γιατί... Και στο πρώτο δούμε κατά. Καλά. Γιατί Κοίταξε έτσι δευμή το Twitter, Τι λες τι κάνεις εκείνη στιγμή έτσι. Ναι άμα ήταν ελεύθεροι 140 χαρακτήρες θα έγραφε όλο στην ιστορία της ζωής σου. Κοίταξε αν δεν βάλει το περιορισμό δεν θα είναι αυτό που λέει, δεν θα είναι microblogging Εντάξει, βέβαια, παρακάτω αυτός και το microblogging. Αλλά δεν πειάσαι. πάμε είναι και σχεδόν και πάλι αλλά μπορεί να συμμετέχεις σε 5-6 συζητήσεις και να είναι όλες ταυτόχρονα και να μπλέκονται αυτά. Δηλαδή ένα ε... head-to-head όπως ήταν στο Play και στο Fire... 형 το έχω... έχει οι αplicas, όσος πρέπει να τα βάλεις, Εντάξει, να Το Twitter pop ε... α πούμε. Εντάξει έχει οι αplicas, το κάνει. Τέλος ναι. πάντων. Ε, Χρειάζεται με 2-3 ντε στο προγράμμα. Στις 5 κομπιούτερ σου για να χρησιμοποιείς να παρακολουθήσεις μια υπηρεσία. Γιατί αυτό το κατανοώ. Γιατί ε, δεν που πουλές κι εσύ παιδί μου τώρα. Η υπηρεσία του Twitter, πούμε. Σχωρισμένο, γιατί θα τρία τα χρειάζεται. Αυτό θα είναι περιοχόμοσαι. Εντάξει, γενικότερα το άφησε ωραίο. Έχει πλάκα, παιδί μου, οπότε για αυτό διαβάζουν. Επειδή είναι τρένι το χρησιμοποιούν ένα άσχητο για να πουλήσουν, διαφημίσουν και να προβληθούν. Ευχαριστώ δεν θα πάω το spam σα σε μορφή τιβηματο Αυτό είναι ωραίο. Αλλά πάλι επαλήθεσ, δεν παίρνει blog αυτό. Πώ ένα καλά και αυτό να μην τον παρακολουθήσει σε δική συνθήκε. Ή δεν τον παρακολουθήσει αν μα κάνει μόνο αυτό το πράγμα, το να νομίζει spammer για να τη λοιπόν και από το άμα τύτερο. από 70 μέσα σε 50 tweets που στέλνει, στέλνει και 2 που δεν έχουμε όσο είναι κάποια διαφήμιση. Παίρνει παράδειγμα, εγώ έχω ένα ακολουθώ τύπους που έχουν κάτι σε περιοδικό κλπ. Και, και έχουν tech news και βάζουν μονίμως links επειδή μου αρέσει να με ενδιαφέρουν ναι, ναι. αυτά α πούμε, θα το δω. Λοιπόν, θεωρώ, εδώ δεν είμαι, θεωρώ πως mm. δεν υπάρχει ως microblogging, μάλλον τον εφήβρε του Twitter για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία αυτή που βαριόταν αυτό είναι ε, και ισχύει και σε... δεν ισχύει. Π σου τρώει επίσης το χρόνο στο να ανοίγεις κάποιον client την browser και να παρακολουθείς την κατάσταση. Αλήθεια! Γιατί διαφερόνεις όλο αυτό το χρόνο σου στην ανάπτυξη κάποιων ολοκληρωμένων άχρηστων tutorials. Δάξα ο και επίδημος να κάνει Καλά, κάνεις... Ξαναλέω όσο διαφωνώ γιατί όταν για παράδειγμα στο γραφείο και έβλεπα τι γίνεται στην ε, με τον σεισμό ναι. έτσι το είχα ανοιχτό μόνιμα, μου κάνει μήνυμα παράθυρα να πιάνουν το ίδιο πράγμα κάνει γιατί όταν λέει κάποιον έτσι την παραπομπή για το Ναι, γιατί να έτσι θα Είναι να τα βάζει ένα bookmark και να πιο μετά. πρέπει να τα δεν θα σου έρθουν Α αυτό το τελευταίο που διαβάσαμε και όταν κάτι το είναι live, δηλαδή με το background που λέω είναι περισσότερο είναι απλά κοινότητας. Συνήθως ισχύει θεωρία ότι πιο cool, το πιο φανταχτερό είναι τόσο πιο cool Twitter account έχω. Αυτό εδώ δηλαδή δεν με πειράζει. Και Ήταν το Ήταν ακριβώς που η αλήθεια είναι, δεν το... <laughs> <laughs> <laughs> δε ...και το και, και ο client δεν μην το βλέπεις, βλέπεις ο δικό σου background έτσι, δεν βλέπεις τον άλλο. Και εδώ ναι, το βλέπω και λίγο εγχωμένο παρακάτω, γιατί λέει «Ξέρω και μόνο με τον τίτλο που θα έχουμε, στο πώ θα ξεσπάσει πόλεμος, τόσο συμμετείχετε όλοι τις παραπάνω απόψεις μου. <laughs> <laughs> Καλά εντάξει μη πας κανένα δίκαινος παιδί μου, ξέρω εγώ. Amazon Web Services Meetup 2 δεν ξέρω το ένα γι' αυτό, είναι από το Pen Coffee βέβαια. Ναι, είπε. Α είναι event, στο Open Coffee αυτό, το περνάμε. Για το Flash TV οκ. Ωραία. Προχωρούμε, δηλαδή. Πλάου, που είναι το δεύτερο τέτοιο του Τύπουλου μου στο Amsterdam. Ναι, πρόκειται σε Google εδώ είναι.. Ενώ η σηκώνει είναι ωραία έχει κάνει Google. Έχει κάνει ουσιαστικά.. Ε, για την νομιμότητα μεταξύ φωτογραφιών στην Google με το Google Sets δηλαδή, βέβαια δηλαδή είναι ακόμα labs το application ναι, ναι, ναι, Εγώ εγώ δηλαδή. από το δοκίμα σας έκανα το κλασικό Alapai και μου είπε ότι χίλτον έτσι, φανεράς ε. Το οποίο είναι σχετικό, γιατί εντάξει έτσι ναι, λέει, Αυτό πούμε Αυτό είναι γιατί βρίσκεις... Μια λίστα άλλη... Ναι, να βρεις παρόμοιες φωτογραφίες. Πότε okay. μπορείς να βρεις το ίδιο κτίριο που πολλούς διαφορετικούς. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, είναι καλούς. Εντάξει, ωραία. Είναι FG. Ε, Google Πολλές Google's φορές. Ναι, ναι. Πολλές ήταν πιο ναι. έξυπνος. Έβαλε τη φωτογραφία. Ε, ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτό που μέναμε, με, με ενδιαφέρει α Ότι ώρα είναι η ώρα. είναι αυτό. Τώρα η τη και Java και όλα αυτά. Και Γιατί γιατί δεν την πάλευε. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό με την κρίση την οικονομική έχει γίνει πολλά πράγματα στον παιδί. Πολλές τρεις Τώρα αυτό δεν συχωνεύτηκε. Αγοράστηκε. Κοίταξε. και μάλιστα ε, 7,4 έτσι. Ε, ναι, αλλά ήταν καλή ευκαιρία έχουμε, σχετικά ναι. για, την, για την Oracle. Γιατί σκέψω ότι η Oracle ε, θεωρείται από πολλούς η καλύτερη επαγγελματική βάση δεδομένων. Mm -hmm. Δηλαδή όλες οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν Oracle πλέον σχεδόν γιατί είναι το πιο σταθερό και μάλιστα δεν σου λέει καν, δεν αγοράζει καν το CD, σου λέει θέλω Oracle server και η όρα που το φτιάχνει ένα server που γράφει Oracle πάνω και το τον πάει, ξέρω εγώ. Δηλαδή και υλικό και όλα. Και ο μεγάλο ανταγωνιστή ήταν η MySQL ναι. που ήταν τη Sun Ναι, αλλά το ήτανε... η MySQL ήταν ελεύθερο, δεν ήταν το free Αυτό δεν είναι σκεφτοιτικό, δεν ξέρω θα γίνει, να... δεν, δεν το ξέρω να... αυτό. Γίνεται... Να αναπτύσσετε Υπό αυτό το καθεστώς ή το μπορεί, είναι, μπορεί, μάεσκο, έλεσαι, μπορεί να κάνει όλο το εξής. Να γεμίσεις με το site της Mario για να τα θεωρεί μαζί δηλαδή ότι είναι, και να σου λέει σαν open source λύση, αυτό, αυτός. Σαν... <σχετίζεσαι> <που> ναι, αλλά <πραγμάτυξε> το το, το open λύση που θα στη δίνει τζάμπες ένα mm. θα είναι αρκετά λιγότερη ανεπτυγμένη, ώστε να να την Όχι γιατί ό,τι λογισμικό είναι στην κοινότητα. Δηλαδή δεν Δηλαδή δεν είναι νίκηστης σαν, σαν τέτοιο, σαν ιδιοκτησία. Δηλαδή, Απλά έχει επειδή με το, το, το γενικό κουμάντο εισάν, δηλαδή μελετάει αυτά που γίνεται και τένα και το άλλο. Ναι, μακάρι να μην είναι λιχτή το ένα εισβάσμα στο άλλο. Εγώ πιστεύω mm -hmm. ότι αυτό που θα κάνουν είναι να την προοτάω λιγότερο ή ίσως να την χρησιμοποιήσω για να βγάλω μια δουλειά ενέκδοση της Oracle με μικρότερα χαρακτηριστικά βάση δηλαδή, μένει πάνω στην Μαϊσκορία. Ίσως να πάρουν και κάποια πράγ Μπορεί, θα δούμε πως θα εξελιχθεί, πάντως 7.5 δις σχεδόν Ναι, αλλά με 7.5 δις πήρε, yeah. πήρε μια ολόκληρη εταιρεία που έχει άπειρα πράγματα μέσα στο κυβερμός πραγματισμού και, και πολλά πράγματα Περιμένουμε yeah. να δούμε εξελίξεις αυτό, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα πάντως Ένας yeah. πράγματος επόμενο, το, το Bluetooth, Bluetooth 3, 3 είναι εδώ Είναι εδώ Ενωμένο δυνατό Τι κάνει το Bluetooth 3 Πλάιν εσύ Πλάι εσύ Λοιπόν, το DATLA λοιπόν, <laughs> ε... Πού διαβάζεις, <και> <laughs> γιατί το <laughs> κι Εεεεεεεεε... μπλε τα μαύρο γράμματα. Το του νέου bluetooth είναι σύμφωνα πάντα με τα στάδια τουλάχιστον 53,3 MB ή megabit. με περιπτώσεις να γίνουν 100 MB το 2 Chainz 100 MB Οπότε εγώ στέλνω ταινία από κινητό. Αν χωρέσει, <σοπό> πολύ γρήγορο. Πρέπει <Περαμεταλάμε> να 100 <σοπό> Έτσι, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Ε, 2 8 θες να το κάνεις. <σοπό> Δηλαδή για το 12,5 ΜΜ. Κάθε δευτερόλεπτο σαν 12 ΜΜ είναι πολύ. Τρία τραγούδια yeah. το δευτερόλεπτο. Για κινητό είναι πολύ εγώ νομίζω. Ναι. Αυτό. Ε, καλά, Το Bluetooth δεν έχει εφαρμογές μόνο σε κινητό, έχει και σε άλλα πράγματα. Καλά, ναι, οκ. Okay. Μπορεί, ε, μπορεί ε, να κάνεις π.χ. Ε, μια υπηρεσία ε, και να ε, γράψει αυτό έτσι μπορείς να έχεις ακουστικό Bluetooth με πολύ καλύτερο ήχο. Γιατί θα στέλνει σε Και Bluetooth Αυτό το πιο Και να <Σίευα> το λέει εδώ αυτό που είπες, ισχυρίζει ότι είναι δυνατή η μεταφορά της μουσικής βιβλιοθήκης ενός full DVD ναι. ή ενός εκτελούνως mass-sub-φωτογραφιών σε μόνες δευτερόλεπες. Αυτό βλέπω <σπάει> πάρα πολύ και για σύνδεση μου υπολογιστή. Εγώ πλέον δεν το συνδέω με Bluetooth γιατί για περάσεις μια φωτογραφία που τράβει, <σπάει> ξέρεις, κάνει <σούμε>, δύο λεπτά. Το θέμα είναι <σπάει> ότι, έτσι, ας πούμε, πάμε μια εκδρομή, ωραία. Έχω εγώ το φορτηγό μαζί μου για κάποιο λόγο, έχεις το κινητό που την πολύ καλή φωτογραφική ας το πούμε, βάζεις 50 φωτογραφίες από την έξοδό μας, δεν έχουμε, έχουμε χάσει να πάρει τη φλασάκια για κάποιο λόγο, με Bluetooth περνάμε κατευθείαν στην υπολογιστή που έχει Bluetooth και σε λίγα δευτερόλεπτα τα έχουμε όλα εκεί πέρα μέσα. Ή ας πούμε μας ζητάνε 5 φωτογραφίες οι φίλοι και λες έλα κάτρωμα θα κάτσουμε για καφές, σας δώσω ρε παιδί μου. Εμείς αυτό. Όχι, έχει και 3 και γενικά όλα πάνε... Ναι, όλα είναι τρία. Τάστι πια. <laughs> <laughs> Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν. Υπολ... Ε, δυναμικός bit -torrent client, λέγεται like Tribler, δεν ξέρουμε τι είναι. Đo traveler, ε, αυτό είναι ένα φλασσάκι του ειφημίζεται πέρα, ε, ότι είναι λεπτό, ε... Σαν το ευρώ, ξέρω εγώ. Ε, το ευρώ είναι και ελληνικό, που βλέπω εδώ. αυτό ε, είναι ναι. έχει πετύχει Ε... Αυτά που τεχνολογία μου, να πάμε στη μεγάλη τεχνολογία Όχι, πριν πάμε θα πούμε το τελευταίο για την τεχνολογία Βγήκε η καινούργια ένκδοση Ubuntu Release δηλαδή, όχι beta Βγήκε από το beta, το John Jackalope 9.0.4 Χρειάζεται με το 9.0.4, έτσι Ένα τέτρατο σου δείχεσαι ίδιο Οπότε... Εγώ, να πούμε τι έκατε να βάθουν στο λάπτοπ μου Θα πούμε 8, 10, 9, 4 Σαν ομορφιά του περιβάλλον είναι και τα ωραίο. Δηλαδή είναι διαφορετικό από αυτό δηλαδή, που έχεις στο έχει καλύτερο. Έχεις πολλές αλλαγές έχει. Ε, όχι ιδιαίτερα πολλές, μην φανταστείς, Εδώ λογικά θα το λέει το άρθρος. Το άρθρο το βρίσκουμε από τον Τιτάνα. Το από το x του Έξυπλοκ, από ναι, το καρκατσάνη. τον Καρκατσάνη, τον Γιάννη. Και αυτός σου λέει... Πολύ ωραίο. Ναι. Δεν Συνήθως μα. έχει καλά σχολιάκια. Ναι. Εδώ λέει κάποια νέα. Τελευταία έκδοση του Gnome 2,26 με πλήθος αλλαγών που μπορείτε να δείτε στη σελίδα την αντίστοιχη. Τελευταία έκδοση του X.Org 1.6 και του Linux-Kennels του 2.6.28 η, η κατάσταση στο νέο σύστημα διχείλης αρχείων X.4 αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm. Άλλαξαν το σύστημα αρχείων τους δηλαδή. Και αυτό γιατί ο... Ριστερία <laughs> <laughs> την ξέρεις. Ε, το προηγούμενο... στάνταρ λέγονταν Reaper. Ή κάπως έτσι. Mm. Ο οποίος αυτός που το έφυξε ωραία υπέροχε, έτσι λέω, ήταν το ποιητό του, σκότσε τη γυναίκα του, πήγε φυλακή. Και δεν μπορούσες να συνεχίσει την ανάπτυξη, παιδί μου. Γιατί σκότωσε τη γυναίκα του, έτσι, είχε σκότωση. <laughs> <laughs> πήγε φυλακή, οπότε έπρεπε να αλλάξει το πρώτο. <laughs> και βγηκε 6'3. 6-3, δηλαδή, στο 2-8 ειχε 6'3. 6-3, τώρα το κάνω το 6'4, 4 που είναι ακόμα πιο <laughs> μεγάλο. Βελτιώνω σημαντικά το χρόνο εκείνη και, και διανομής, συγγνώμη. Νέο έχει σύστημα σημαίδι. ειδοποίησης, mm. αυτό είναι γραφικό πιο πολύ. Mm -hmm. Τελευταία έκδοση όλων των επιφυλάκων προγραμμάτων όπως OpenOffice, Compass, Pidgin, The Gimp, βασικά λέει όλα τα προγράμματα έτσι. Νέο <σοφίλου> <folks>, <σοφίλου> Boots plus Screen, νέα Login Screen, γενικώς άλλαξαν πολύ τα γραφικά. Τι να <θα> πω, <σοφίλου> βγαίνει και τούτη η έκδοση ubuntu. Ε, <σοφίλου> <σοφίλου> για να κάνεις αναβάθμιση ή να έχει κάποιο αυτό με το τέτοιο ή πρέπει να να στο 7,04 εγώ προσωπικά φοβήθηκα να το κάνω αυτό γιατί μου λέγανε όλοι ότι μπορεί να βγάλει προβλήματα και να χάσει αρχεία. Από το 7,04 σε 7,10 μέχρι τώρα τα απλά upgrade, τίποτα άλλο. Ά, και και περιμένω. Σχήμα. Όσο είσαι, είσαι μέσα στο Ubuntu, εκεί ναι, λέει, εγώ σχήμα. θα κατεβάζω τώρα τα αρχεία. Τα κατεβάζει. Εγώ τώρα θα την καταστήσω τα αρχεία. Λέει, και τα κάνει όλο μόνο τους. Ναι, απλά σε ρωτάει κάποιες ψηλο, ψηλορωτήσεις όπως π.χ. το Boot bootloader πώς να το ρυθμίσεις. Δηλαδή θες να κρατήσεις τις παλιές ρυθμίσεις. Αυτό είναι trick, μην το κάνετε, εγώ το έκανα. Άλλαξε όλα, απλά έγραφε 804. Αυτό είναι η καλύτερη μου πανδημία της πανδημίας. Και όλα αυτά... Όχι, είναι πολύ γελίο. Είναι γελίο. Το αφήνεις ένα βράδυ να κάνεις τη δουλειά. Ή εγώ μάλιστα το έκανα στο γραφείο. Όχι, κανονικά παίρνει γύρω στη μια ώρα. Ε, εντάξει. Το οποίο είναι λογικό νομίζω. Γιατί σου κατεβάζει... Ξέρετε για τη σύνδεσή σου, εντάξει. Κατεβάζει όλο το τέτοιο. Ε, μου έκανα μια ώρα σε πολύ καλή ε, είναι yeah. κοντά 700 Mbps, όπως ένα CD δηλαδή, γιατί στις CD είναι στέλνουν, οπότε mm. χωρά εκεί, ας πούμε. Και γενικά γίνεται πολύ εύκολα, δεν ζωρίζει καθόλου. Πιο εύκολο από ό,τι στα Windows πρέπει να βάλεις αλλού yeah, CD. Ο Windows είναι άσχημα να πάνε. Έτσι, δεν θα κάνεις ένα <laughs> upgrade και είναι σαν να Advanced Service Pack, mm. ah. αλλά σου <laughs> αλλάζουν όλα, τα παιδί μου, mm. εντάξει. Και, τρώτε, και όλα ξεκινάνε κανονικά από την αρχή mm. άμα βρει κάτι που δεν είναι συμβατό σου λέει εδώ βλέπω στο τι θες να κάνω για μένα έχεις να έχεις προγράμματα εγκαταστήσεις ή εμένας mm. πάνε, όχι, όχι όχι αυτά όλα μένουν έτσι πως ήταν και οι ρυθμίσεις τους δηλαδή okay. θες να λέω μπλε α πούμε είναι, είναι μπλε και μετά δεν αλλάζεις αν δεν το υποστηρίζει καινούργια έκδοση γιατί βρήκα το πολύ rare πρόγραμμα σου λέει επειδή εγκαταστώνει νέα πακέτα, υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα αυτό να μην δουλεύεις να καθίσει και τα παλιά yeah. για να μπορεί να δουλεύει στάνταρ και μετά αν σου γίνει conflict βλέπεις θα κάνεις τότε, αλλά γενικά με αυτό το στυλ δεν γίνεται ποτέ conflict σχεδόν. Ναι. Oh, yeah. Πάντα εννοείται έχουμε δεύτερο δίσκο για δεδομένα, έτσι αυτό είναι δεδομένο, ό,τι κεραβάλλεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Θα έξω να τα λέμε έτσι, αλλά πρέπει να στο ρεύμα και την ώρα yeah, και καλά, να το δείξεις. Yeah. Να διαβάσουμε και μερικούς τίτλους επικαιρότητες, πρέπει να πάμε στην κατηγορία ελληνικά νιούς φιλίτς Λοιπόν, Μπαχρέιν GP 1-2 το αυτό αναφέρεται στις καταρκτήρες του Σαββάτου για τη Φόρμουλα 1 Μεδισμένος Παππούς περνάει πάρκο τεστ Μπαχρέιν, με Εδρόπη, αυτό είναι το δεύτερο μέρος του... Τέτοιους, ο Λούνκερ πολύ διάσμως αυτός. Τέτος ε, πήγε στο έγινε έτσι, yeah. εξωτερικό... Επίκε στο το, σχε... <σοβήλου> στο που ήταν. Στο 25, 25 Παγκόσμια <σοβήλου> <π. σοβήλου> ημέρα κατά Αυτό απλά το λέμε, να ξέρετε ότι είναι κατά και το χίρον επιτρέχει χίρο τον και συνελήφθη υπερ υπερχυφίλακας δεν είναι περαστής και μυστήριο με τον σεβασμένο και λέμε στην δίνας και 됐ώς αυτός και εκεί μέλος μέλους σμοιής λιστόν οκ από τον Τρίπολης Νέες λειτουργίες στη μηχανή αναζήτησης Google προφανώς το κινοκλίπαμε 7 για Πλάνο υπάρχει, πολύ αφιβάλλω. Αυτό αναφέρεται στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Okay. Κουκόνι, στοιχήματος, 20, 26, πάντων, Gmail, προβολή, Powerpoint και TIFF. Αυτό το έγινε, σε mail θα σας θα το, το κατευθείαν αυτά τα ναι. Όπως και τα Doc και τα Excel. <χει> <σχέδιο>. να <όταν> έχεις... <χει> <χει> <χει> όταν <χει> Ανάρπαστα έργα ζωγραφικής του Χίτλερ σε δημοκρασία. Τις κι τώρα αυτός. Δεν ξέρω, μπορεί, αλλά δεν δηλαδή, Ναι, 13 έργα ζωγραφικής του Χίτλερ <cameraman> τα οποία είχαν φιλοtechnique... Τα οποία στην περίοδο 1908. Ότι Όταν και τέτοιες προς ζωγραφικής. Την κρύβουν, δεν ασχολήθηκε. Κάτσε, να έχει κάνει θα αυτό, παιδί αλλά δεν μπορούσες να το κάνεις κανένας, ο αδελφός εδώ πέρα που γράφει το άρθρο θα το γράψω έργο Hitler Έργα Hitler λοιπόν, δεν είναι live σήμερα και το λέμε... Ψάχνεις ή κόνης, eh. Ψάχνεις ή ναι αυτό θέλω να κάνω. Εδώ για όσους μπορούμε να καταλάβουμε μπορούμε να βρήκα ένα... Ξεκινάμε ειδικός πάω να δω το άρθρο μήπως τα έχει όλα. Να, αυτό ας πούμε εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα. Είναι πολύ ωραίο και έχει και σχόλιο, προσέξτε το ο παγάζος στο κτίριο, ξέρω εγώ Εγώ έχει πάρα πολύ αυτό η... Ναι, είναι. Αν έχει, λέει, νόρου, τρυλιάρτ Ναι, καλά, έχει... Εντάξει τι. Εντάξει Έχει architecture, buildings, city planning, έκανε πολλά πράγματα. Ναι, καρήκα, tours και doodles, dogs Αυτά είναι μικρογραφίες, γιατί εντάξει, είναι cool, μπορώ να πω Dogs, flowers, furniture, landscapes, music και Our women Our women έχει ικανές προσωπογραφίες που έχει κάνει από γυναίκες. Στα Landscape νομίζω το πήγε καλύτερα έτσι. Να δούμε... στο architecture τι έκανε. Architecture... Architecture, εδώ δεν φορτώνει. Ωραία. Το architecture έχει κανονικό σχέδιο να πούμε. Έτσι, όχι τεχνικό. Έταλλα, ψηλό πρακτικό. Εντάξει δεν έχει χάρα και τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προοπτική, έχει χιλιάδε πράγματα έτσι. Αλλά ήταν πολύ το τελικά. Όχι σαν, ναι, η ψυχνομία σου όπως αμα... ξέρετε ήταν και μορφωμένος και όλα αυτά, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ήταν ναι, ναι, τυχαία ναι. απλά είχε μια κάποια διαστροφή και άλλα Έτσι. τέτοια. Πού είναι το Landscape ε, να το είναι τέτοιος, τέτοιος. Λάσκερ, Λάσκερ, ήταν το Landscape. Ναι, ε, αυτά με να το μάλλον, αυτά πρέπει να είναι τα. ίσω και κάποιο Αλλά ναι Αυτά έλα σπάνια λοιπόν, να πάμε στα έντομα και το building πρέπει να Και το building spina το έχει ναι, ναι, είναι κορυφαίο. Όχι, εγώ δεν το ήξερα και... Ή μάλλον θα με όπως λέει και όλους να σου λυθεί με το ζωγραφικί και... Ναι, απ' τα τους πολέμους κατά τα μέσα. Εσύς παχς με Google toolbar... <mulity> labs και my location και φταίμε τα beta τέτοια τις beta που βάζεις Google Play. Ναι, πλέον. σωστά, αυτό το έχουμε πει πριν. Ε, ε, 24η επέτειος, γενοκτονίας στο Αρμενία. Ήταν 24η έτσι, έτσι Είχε και εκδήλωση σε πλατεία στο τέλος, με που είναι περίπου το που έδειχνε η διάφορα. Ναι, ναι. Ε, πάνω από ένα εκατομμύριο ηλία στη ληστεία της χρηματοποστολής. Η ληστεία της εκπαίδες με τσάπα σε χρηματοποστολή. Το πράγμα, έτσι, γιατί, είναι ναι. intersecting. Facebook Connect. VS Google Friend Connect, γιατί έχει σημασία, δεν ξέρω. Το ότι τα στα λένε μπορείτε να μπείτε τα δείτε αν θέλετε. Εκατομμυριούχος, αναζητά την ιδανική νύχτα. Oh, oh, Πάω, άμα είναι η δεν το ξέρει, δεν μπορεί να είναι η ιδανική κρύα από την κατάρρευση ροφής στην Κίνα, αναμενόμενο. Παγκόσμια μια το οποίο σε επίσης μαζί με την <secret of> <UK> <the> <with> Το Salonica Press, τη Μάη, την Παγκόσμια Μέα Βιβλίου, κόστος τριξαπηλίου αυτό. Εντάξει, αυτό δεν πάει πολύ παλιά, οπότε Μα νομίζω, νομίζω, νομίζω μπορούμε πάμε να στο πάμε στο, πάμε στο, στο άλλο, άλλο φιτ. Γενικό πιοχωμένος, να δούμε. Ας δούμε και μερικά και... ακόμα. Στα περίπτερα, Squire M.E. με το, το σάκι, Ξέρετε πολύ καλά ποιο σύμειλε ο Σάκης εδώ στο εξώφυλλο. Και ξυπνά, και ξέρουμε, ναι. μόνο με γραμματο... με Αυτό γραμματω... τι είναι. Κακοδιοίκηση, διαφάνεια, διαφθορά, κράτος και ευνοιοκρατικές ευνοιο προσλήψεις, νομαχίες και δήμοι κτλ. Κράζει <χι> θα... έτσι. Ωραία. Ναι, Google Maps τυπογραφεί πολύ. Εδώ ωραία. Είναι... Δεν οι φωτογραφίες με τα το γράμματα της αλφαβήτους. Μέσα στον κόσμο όπου θα βρήκε. Παρτέρια και τέτοια πράγματα. Αλλά το α είναι κάτι που α εγώ, που μοιάζει με α. Επειδή εδώ έχει α το... βρούμε κάτι χαρακτηριστικό να πούμε τον κόσμο. Το να είναι ένα ένα χωράφι, σαν γκρόπτυμα ας πούμε. Ναι, με ένα τυχάκι, Και να τη κάτι με τέτοιο. Να μην πει. Mm. Απολύτω, ως μου εντάξει. Αυτό κάτω λίγο. Τι, yeah. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν. Mm. Μισό λεπτό. Ε, λοιπόν, συνεχίζοντας η μη επεξεργασμένη φωνή της Beyoncé Note. Εδώ μπερδεύει ο συγγραφέας. Γιατί δεν καταλάβει, δεν υποδιαβολούν την παράγραφων. Αυτό λέει, Ξε... ξεκινάει. Σύμφωνα με όσα λένε σχετικά με το παρακάτω βίντεο τη Beyoncé, όπου ανεφάνει στο today show αυτό που θα ακούσετε είναι ο ήχος ο οποίο φτάσει κονσέω από το μικρόφωνο φωνό τη πριν δηλαδή βγει, πριν βγει δηλαδή στα ηχεία. Σαφώ και δεν είναι με ούτε η ούτε και ειδικό πάνω στο θέμα, αλλά ακόμα και αν ακούγεται λογικό να σημαίνει κάτι τέτοιο, προσωπικά δυσκολεύονταν να το πιστέψω, αν και τα παραδείγματα έχουμε όλοι ακούσει και τα καιρού. Ποφανώ υποστηρίζει ότι ο ήχο τη Beyoncé φωνήζε είναι πολύ πιο χαρά που την ακούμε τελικά. Α, ναι, ότι την να στο και ελάχιστα για να φέρετε πιο κοντά. Εντάξει, το είναι λογικό, ναι, λογικό δηλαδή, σήμερα, Το βίντεο ναι, είναι καλό να το δούμε όμως, γιατί εντάξει είναι πιο εξαιρετικά... Όχι, γενικό είναι uh, το... Why I'm lost disclaimer, αυτό το διαβάζουμε μόνο και μόνο γιατί είναι English, δηλαδή είναι κειμενογραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες. Αγγλικές λέξεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Ακριβώς, αν ζεις και χάνεις, ζεις και χάνεις πολλά, σου πήρα και τούρτα. Βίδεάκι με Veggo, έτσι, νομίζω. Τα άρθρα αυτά για 20 φορά τα βλέπουμε παρακάτω. Ποιος κρύβει το γάδο μαθητών, λέει Γυμνήσε στον δρόμο για το Peugeot 308cc, είναι διευθυντική καμπάνια της Peugeot Με 308 ηθοποιούς που θέλει να προωθήσει το Peugeot 308cc Περιμένας είναι Creative Commons, να μάξεις Όχι, είναι κουπέ κάποιολε Εντάξει μας είπαμε τέτοιος. Ωραία! Ήταν το Leopard και το έγινε Snow Leopard, μετά με άδειες θα γίνει κάτι. Άγιος γίνει το Spring Leopard, e leopard User, Gain majestic, Flower Leopard, ξέρω εγώ. Microsoft Laptop Hunter, ξέρω τι πάει ο Εντάξει έχει βγει που σας τηρίζει την... ναι ναι, νομίζω ότι δεν τηρείς εγώ Άσχετα μεταξύ τους, οι αλλαγές στην Fórmula 1 και το νέο MSN.gr. Είναι του τόσο άσχητα μεταξύ τους, έτσι του Ε, καλά, βέβαια. Κάθε διαβάσει το άθρο δεν είναι τόσο άσχητα. Είναι από τον Fredriel Video, η πρωία του I στο press event το, το... το... ξέρεις τι είναι, πολύ καλό. Πολύ καλή εφαρμογή, είναι, είναι για iPhone, θα ναι. το κακώ έχω. Ναι. Αυτή ή μία εβδομάδα, μία εβδομάδα δουλειά. Ε, πούμε τι είναι ακριβώς, το είναι... μια εβδομαδα σε ενα μηνα αλλα μια εβδομαδα δουλεια ξέρεις να πουμε τι ειναι ακριβως μια εφαρμογή για iPhone, η οποία από το iPhone Store, ναι, okay και την οποία είναι πως όταν ε, κάνεις μπάνιο και έχει μετάει βραπτουμού το καθρεύτης και μπορείς να κάνεις σχεδιάκια με το χέρι σου και καθαρίζει και κάνεις σχεδιάκια ναι. έτσι με το φυσάς στο μικρόφυνο γεμίζει και καλά έχει θολώσει η εικόνα και ναι. μετά επειδή είναι και μετά που πατάς ε, καθαρίζει και θέλει το φοπή μετά από κάτω είχα πετύχει ένα... είχα πετύχει φωτογραφίες μου. είχα πετύχει φωτογραφίες. Πήγα τότε. Κάπου φάνηκε αυτό. Αφού να έχω μια εικόνα από πίσω και... Τίποτε, δεν και το, και το, το και κρατάει αυτό το παιχνίδι. Κάπου κάνει το... κρατάει Α, καλή φάση. Ωραία. Ναι, αυτό είναι καλό. Να το. το που Α, Από κάτω είναι μια πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, που είναι. Ή αυτό που έχει κάνει τη... το έχει κάνει στις ακτές του ήλιου είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το παιδάκι, ωραία. Και μετά για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση πρέπει να δείξετε το link στο yeah, blog για να τα βλέπετε και ταυτόχρονα. Θα βάλουμε το link και μπορούν να το δουν. Είναι αξίζεις πραγματικά αυτό. Βλέπεις εδώ, έχει καθαρίσει όλη την εικόνα και αφήσεις μόνο το καθιέφτης, άνθρωπος να το δεις. Ναι, ναι, είναι ναι, πάρα, ναι, πάρα ναι, πολύ, ναι. πολύ ωραίο. Αυτό είναι Τρεις Έλληνες που το φτιάξανε, δύο από την Αθήνα και ένα από νομίζω. Η οποία το φτιάξανε μέσα το βάλουν ένα δολάριο νομίζω κάτι τέτοιο Εντάξει φαίνεται να είναι Και μάλιστα για Apple κατά τα 30% ό,τι πουλήσεις Και βγάλανε άντερα. Και βγάλανε χιλιάδες δολάρια από αυτό εδώ πέρα. Είναι, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Το, το έχω μελετήσει πάρα πάρα όμως έτσι, γιατί έχει και τις ταγόνες και όλα αυτά έτσι βλέπεις είναι πολύ καλά. Είναι, είναι πολύ πλήρω. ωραία σχεδιασμένο. Και αυτό να το κάνεις να μοιάζει με ατμό δεν νομίζω ότι είναι το μόνο έξυπνο. Ε, γιατί τους πιέζει η μου φωμάδα. Ε, γιατί τους πιέζει η μου φωμάδα. Ε, φανερά. Και δεν περνάει όχι από Μάιο ανοίγει το Wi-Fi της Νόκια το οποίο θα το είναι ακριβώς το ίδιο timelapse video of Tokyo δεν με το δείχνει φωτογραφίες στο δείχνει φωτογραφίες yeah. που ένα συγκεκριμένο σημείο yeah. μια yeah. φωτογραφία yeah. την ημέρα πως είναι σήμερα πως την ah, τώρα yeah. yeah. 365 φωτογραφίες oh, σε ένα λεπτό oh. ε, πάμε ο το πορνό σκοτώνει τον έρωνα, τον εντάξει. εντάξει. Πρέπει να πάμε που ήμασταν όμως, διότι μία εδώ post. Λοιπόν, και συνεχίζοντας, έτσι, θα χρησιμοποιήσω το tool που έχει. Το reader, Google Reader. μετά Jessica μπορούμε που ήταν σε να δούμε ε, αυτό κάποιος πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, έτσι. αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, το πιστεύω και εγώ. Ναι. Γιατί είτε πλέον είτε τσαμ. Α, τώρα βρήκα εμφόλυμο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε χθες. Ε, ξέρεις ότι δύο μονάδες του κανά, πρόκειται να κλείσουμε στη Θεσσαλονίκη ή στο το... μέσο που είναι διάστημα. Πήρε, Εντάξει, επειδή εγώ έχω κάποιους νους από εκεί πέρα, μου έχουν πει ότι αυτό δεν είναι απλά φήμη. Α, θα γίνει όλα. Τους έχουν πει δηλαδή ότι θα, μετά από ένα διάστημα θα κλείστε. Και υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση για το λόγο το ότι... Ε, ξέρεις, αυτοί κάνουν δουλειά, δεν είναι... Τις κάνουν δουλειά. Ήδη ξέρω ότι άμα ένας εξαρτημένος το πούμε για να πάει... Περιμένει πολύ και ως, ε, σε η αναμονής για να πάει ε... σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Από όσο ξέρω, Λοξύνουσης. χωρίς να είμαι όμως σίγουρος για αυτό που θα πω... Γιατί έχω ξέρω παιδιά που δουλεύουν σε μια συγκεκριμένη μονάδα που είναι η μονάδα που έχει τις χειρότερες περιπτώσεις. δηλαδή οι οποίοι μπορεί να ήταν και έτοιμοι πεθάνουν πριν εκεί. Ε... Αυτούς τους παίρνουν σχετικά γρήγορα. Έτσι, δηλαδή, τους, ε, τους παίρνουν πιο γρήγορα. Τώρα, το θέμα ποιο είναι. Ε, τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η απόφαση είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, ε, αν υποθέσουμε ότι ο, ο κανά κλείνει, οι, οι δύο μονάδες από τις 4 που link του ο κανά κλείσουν, οι ασθενείς των δύο μονάδων αυτών δεν είναι σίγουροι ότι χωράζουν τις άλλες δύο για να μετακινηθούν. Αυτό. Οπότε θα αναγκαστεί ο κόσμος να μείνει απ' έξω. Εδώ γενικά θα έπρεπε να και νότες, ας πούμε, ας πούμε. Επιπλέον έδειξε από πάλι από Εστρική πηγή ότι οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται αυτόν τον καιρό στον κανα. Και εντάξεις μου κάνει αυτή τη συμφωνία για να συνεχίσουν να έρχονται φάρμακα και τέτοια. Γιατί εντάξει λέει ας πούμε ότι εγώ και να πληρωθώ ένα μήνα μετά δεν πειράζει, ας πούμε να πεθάνει άμα δεν έχει όμως να ναι, κάνει. Ναι, πληρωθεί ένα μήνα μετά και όλους και να ζήσει στο μήνα, Θα πληρωθεί, διότι εντάξεις αυτά είναι συμβάσεις, οι οποίες θα διατηρηθούν. θέμα είναι πότε θα κλείσει. Και τώρα το θυμήθηκα αυτό με την Nerd γιατί έβλεπα μια συζήτηση στην τηλεόραση όπου μιλούσαν με απλούς πολίτες ρε παιδιάς που ποια είναι η γνώμη τους. Και είπε μια γυναίκα έναν πολύ ωραίο, λέει «Εμένα δεν με πειράζει να πληρώνω λέει, το φόρο για να λειτουργεί ο κανά και να σώζονται 10 παιδιά από τα ναρκωτικά», αλλά με πειράζει να δίνω στην Nerd χωρίς να βλέπει ποτέ α πούμε. Λυφανέα. Τι γιατί δεν μου βάζω να πληρώνω τον κανά και να ξέρω τι είναι φόρο για τον κανά, θα το δεχόμουν, δεν θα έλεγα τίποτα ρε θα έλεγα ας πληρώνω 10 ευρώ να πάρεις στον κανά. Mm. Και όταν διάβαζα την εφημερίδα, τώρα πρόσφατα, από πότε ήταν, βρήκα ένα άρθρο για τον καναν, το οποίο έλεγε ότι είμαστε τρίτη στην Ευρώπη σε αποτελεσματικότητα σε τέτοια αποξάρτηση. Mm. Πέραν από τις λίγες πρωιές που έχει η Ελλάδα έτσι, τέτοια πράγματα, νομίζω, κοινωνικό κράτος και όλα αυτά. Γιατί mm -hmm. όταν είσαι τρίτο στην αντιμετώπιση προβλημάτων με παιδιά από ναρκωτικά σε τέτοιο στάδιο, έτσι, δεν κλείνεις δύο μονάδες το καναν, έτσι. Κλείνεις σε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν μπορούν να κοπούν λεφτά από άλλο και να τα πάρει ο Κανάς, σίγουρα, σίγουρα, αλλά είναι θέμα μόνο οικονομικό, δηλαδή. Λέει ότι ο Κανάς δεν είναι... Αυτά δεν είναι, πήμε λίγο, δεν είναι του κράτους. Το κράτους είναι. Το του κράτους είναι. Του κράτους είναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορεί να το παίρνενε, είναι. Και παίρνουν, χρηματοδοτούνται από δωρές και τέτοια, γιατί είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Αλλά λέει ότι ο κανόνας ένας οργανισμός, ε, ακούστηκε ότι η διοίκηση λέει ότι ο κανόνας ένας οργανισμός δεν φέρνει τα λεφτά που χρειάζονται. Οπότε είναι πάντα μέσα. Σαν, μπαίνει πάντα μέσα. Ναι. Αλλά εμένα μοιάζει αυτό γιατί είναι ένα... Εντάξει, α αλλάξουν την οικονομική Τι πολιτική ή ο... να μην μπαίνει μέσα. Τι θα πει. Α αλλάξουν την οικονομική πολιτική, α βρουν άλλους χορηγούς, α φορολογήσουν, ε, ας. Ας φορολογήσουν ε, συγκεκριμένους ανθρώπους, α ζητήσουν δωρεές για να μειωθεί η φορολογία τους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ένας λαμπράξι, ένας κόκκκι δεν θα δώσουν λεφτά τους πούμε κάποιο αντάλλαγμα. Φορολογικό πάντα. Δεν τους κάνει μια συμφωνία το κράτος, αν δεν θα δώσει το κονδύλιο. Είσαι την Ευρώπη για τέτοια πράγματα. Νομίζω είναι πολύ ανοιχτή ναι, Θα σφαίρα. Ναι, φαντάζομαι ήδη κάποια επιχορήγηση. Ε, μπορείς, να παίρνει μόνο από εκεί όμως. Ναι, ναι, ναι. Να παίρνει και άλλες πηγές. Ναι, δηλαδή, ναι. Το... Ναι. Και δηλαδή και το προσωπικό όπως ξέρω, αυτό που χρειάζεται. Δεν έχει δηλαδή, δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που την πέφτουν. Και μάλιστα επειδή σε μια με τον κόσμο με Πολλά πράγματα που θέλει το κτίριο τα κάνουν οι ίδιοι τρόφιμοι, δηλαδή το καθαρίζουν, το καλά, είναι... σκουπίζουν, το ναι. φροντίζουν, δηλαδή πολλά πράγματα δεν χρειάζεται καν απλώς καθαριστές, γιατί οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι χρήσουν θεραπεία, πάντων, χρησιμοποιούνται για να κάνουν και κάποια δουλειά εκεί πέρα μέσα. Mm. Και, άσ... και πολλοί μάλιστα έχουν ξεφύγει με την έννοια ότι πλέον δεν πάνε να ζητήσουν απ' έξω ναρκωτικά και λέω στο Δήμο, σε ελευθερίας Δηλαδή έχω βρει και δουλειά που είναι για τον ακουμανί. Αυτό είναι φοβερό πράγμα ψυχολογικό. Ναι. Πολύ, δηλαδή βγάζω τα λεφτά μου α πούμε mm. και mm. τα τσιγάρα που παίρνω τα πληρώνω μόνος μου. Δεν... Δεν έχω κάποιον να μου δίνει λεφτά. Αυτό νομίζω ότι είναι εγώ, κλίμα, ναι, δυναέ, πάρα πολύ κακό αυτό. Ναι. Δω, και σαν για τη χώρα α πούμε. να ακούω τέτοια πράγματα θα κλείσει ένα πράγμα που είναι πρόνοια. Και πιστεύω ότι τίτλος λοιπόν, ότι όταν έχουμε κάποιες προηγιές σε κάποια πράγματα τέτοια θα τις κρατάμε και ίσως να... γιατί να μην πάμε και δεύτερη και πρώτη, δηλαδή, αν μπορούμε. Αυτό. Ω, έμεινα καλά. Αυτό επικαιρίας του ERT. Να πούμε ένα τελευταίο τώρα, σε αυτήν την κατηγορία που βρήκα, Λέει, υπηρεσία premium από το το. Και εγώ αυτό. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση και ως το σχόλιο, πάλι από το xblog.gr. Ναι, για πείς το σχόλ ε... Το, το, premium, το βήμα είναι από την εφημερίδα, έτσι λοιπόν. Ε, εφημερίδα βήμα έχει, έχει στο ίντερνετ premium επίσης το θα πληρώσεις 30 ευρώ το μήνα ναι. ή 300 το χρόνο, σημαίνει, έχει έκτωση, μα, ναι. μαζί. Όπου θα να βλέπεις ε, υλικό ναι. από το 1931 και το 1922, ε, αν πληρώσεις όλα αυτά και θα μπορείς να βλέπεις να αφήνεις σχόλια στα άρθρα. Αυτό για ποιο λόγο Εντάξει ε, δεν έχεις καμία χρήση. Ή έχει και τίποτα άλλο. Ε, Σχολιασμόν άθροιλου την ίδια αίθουσα, συνδρομητικά άρθρα που θα τα βλέπεις μόνο μες πληρώσεις, καθώς mm. και, και καθημερινή αποστολή newsletter με τα νέα της μέρα, σε Αυτό που θα σε oh, Ναι, ωραία, Για ποιο λόγο Αυτό είναι το, η μου και η να πληρώσεις 30 από το μήνα, ενώ όλα αυτά θα βρίξεις τζάμπας σε άλλες σελίδες. Ένα είναι, είναι αυτό και δεύτερο το αρχαίακο υλικό που λέει, ναι, μπορείς καλά να πάρεις στην... Ε, Διατίθεται δωρεάν, από την βιβλιοθήκη. Ναι, από ένα μπασακι, υλιο... δεν το έχεις μέσω ίδια. Ε, εντάξει, αλλά και πότε θα χρειαστείς το, την εφημερίδα του Πριλίου του 2021 να δεις τι έγραφε, α πούμε. Θα πας στην ε, τέτοια και μάλιστα θα πας και αντίγραφο. Το παίρνεις, το βδοτυπείς και και το, το, το, το, το ξ Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτό το νόημα για να πούμε, επομένως φάνηκε ακραίο. Να αφήνω σχόλια στα άστρα, εντάξει. Το έχω έχουμε... Ναι, 700 σελίδες μόνο το κάνω, έτσι. Και δεν και έχει και είναι νόημα, σελίδες. γιατί το σχόλιο το αφήνει σε κάποιον ο οποίος γράφει και λίγο προσωπικά. Δηλαδή δεν γράφει... Τι θα το σαν να γίνω προσωπικά ενδεχομένως. Ή αυτά που λέει τα συνδρομητικά άστρα ενδεχομένως, θα είναι λίγο πιο προσωπικά και να... εγώ δεν μου φαίνεται μάλλον ότι είπανε πώς θα βγάλουν λεφτά, κάνουν αυτό το βρίσκω άχρηστο. Ε, ναι, εντάξει το εφανερά α πούμε. Άξιο με τη ώρα και να μην Έτσι, γίνει... ε, δηλαδή, Εμείς που κάνουμε αυτό το πράγμα ακριβώς, okay. βγάζουμε άρθρα... Ε, όχι okay. αντιγραφή... Okay. Ε, δεν σε τόσο μεγάλο μας Ναι, όχι τόσο Συμφωνώ. 500... Αλλά δηλαδή. ε, εμείς που κάνουμε αυτό το πράγμα, δημοσιεύουμε άρθρα τα οποία καλούμε τον κόσμο γιατί είναι το άρθρο όμως το οποίο έχει και δικές απόψει μέσα. Έτσι Δεν θα το, πεις, δηλαδή, το να αν την επόμενη μέρα θα πω και τα δω, δεν χρειάζεται. δω, ναι, το... <laughs> ναι, το, να τα ξέρω, Και όπως είναι σήμερα... online, online το βήμα έτσι. Ναι, και άλλες εφημερίδες τα βγάζουν, τα νέα που θα είναι στην επόμενη μέρα τα βράζουν σε real time. Λέμε το που βγαίνει μια είδηση, τη δημοσιεύουν ένα χάρτη. Ε, ναι, εντάξει, αύριο στην εφημερίδα μπορεί να υπάρχει... Καλά, ναι, αυτό μπορεί να είναι το μεγάλο θέμα. Έρευνα για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Ε, τώρα, ναι, εντάξει, να μην το έχω. Δηλαδή το βράδυ θα μουχθει, πριν εκδοσί, θα γιατί δεν πρόλαβες, ας πούμε, γιατί θα δημοσιευθεί αύριο... Θα πας, αύριο θα τα δεις, εντάξεις, δεν χρειάζεται. Για να μην αγοράζω την εφημερίδα, ας πούμε, πς, οι άλλες εφημερίδες... Ναι, ε, είναι ε, τραγικό, ε, ε, βασικά... εντάξει η, η, η, η, τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν πειράζει. Ε, ε, δεν είναι είναι διαφήμισης θα είπαμε. Όχι, Η από το και μετά, σου το online το Και έχει το εδώ ας πούμε... Θα... Να το έχω αυτό την προηγούμενη δεν τίποτα. Για παράδειγμα, αν πάμε στην International Herald Tribune που μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σαν εφημερίδα. Χωρίς για... Όχι για κάποιον συγκεκριμένο λόγο, απλά μου αρέσει και το layout και η θεματολογία της. Το ήχτ. Το ήχτ, ναι, αν το βρει έτσι. Το... Το... Ναι. Ε, λοιπόν, αν πάμε εκεί... Να το... International Herald Tribune. Θα δείτε επειδή ότι εδώ αυτό είτε ότι υπάρχει και hard copy, έτσι. Δηλαδή είναι η δική δηλαδή. μας καθημερινή για την ακρίβεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ε, ωραία, βλέπεις εδώ πέρα έχει... Ναι, αλλά το layout είναι λίγο υπεφορτωμένο και χάνεσαι. Είναι υπεφορτωμένο το συγκεκριμένο layout, αλλά... ...το day's paper. Ωραία. Δηλαδή το φύλλο το σημερινό. Ναι, ε, εδώ πέρα πώς το δίνει. Και σου δίνει όλα τα άρθρα που έχει σήμερα. Λογικά. Ναι. The Times Empire από 25 περίπου. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μου Θέλω να σου πω άλλο παιδί μου ότι The New York Times σου δίνει και το front page αν θες να το δεις, παιδί μου έτσι πως είναι σε... Ναι, νομίζω είναι συγχωνευμένες για κάποιο λόγο. καλά, μπορεί να είναι ίδια τέτοια. Ναι. Ναι, να έχει τέτοια φωνή, ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω ότι εφόσον βγάζει μια online έκφανση της εφημερίδας δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πριν τη ριβυσής και το και το άλλο. Αρκεί αυτό ή θα θες να είναι, βγάλω το και σε ένα feed και να το περνάζω με ένα feed ας πούμε, δεν χρειάζεται ας. έτσι νομίζω ότι αυτά είναι καλά Ε Ε προσθα Mm. είναι ένα site το οποίος βέβαια δεν είναι πρόσφατη, απλά τώρα στη λέω. Είναι ένα site το οποίος ασχολείται με data sets και τα μελετάει. Βγάζει γραφήματα με το ένα και το άλλο. Το δείχνω τώρα προ... πριν. Είναι πολύ εντυπωσιακό έτσι, πολύ που είδαμε. Ε, η σελίδα είναι το flowingdata.com ε, στο οποίο μπορεί να δει κανείς άρθρα που δεν είναι, οι μελέτες που δεν είναι, έχουν διεξαχθεί από αυτόν που έχει το site, αλλά μπορεί να, είναι, να έχουν κάνει άλλοι και απλά στείλουν τα αποτελέσματα για δημοσίευση <ΚΚΚΚΚΚΚ> και εκεί. Έτσι γενικά ασχολείται με τα πάντα, δηλαδή δεν έχει να πεις ότι είναι με υπολογιστές ή είμαι... με... Ασχολείται με τα πάντα, με κοινωνική, με ζωή, με καθημερινή ζωή, με τεχνολογία, με οικονομία, με εργασία, με, με, εργασία, με, με τα, με τα πάντα. εδώ με τον Άγγελο ξεχωρίσαμε τρία από αυτά Να τεάθρα, πούμε, Ιράκη, το, το εντυπωσιακό με αυτό να είναι ότι παίρνει αληθινές εύνες από όπου έχουν γίνει από άλλους και τις με έναν πολύ ομορφωγραφικό τρόπο. Ε, Αυτό δε ή... δεν είσαι όμως να το κάνει ο ίδιος λοιπόν, ή να το κάνει ο ίδιος, θα βρεις και από άλλους μάλλον. Ε, απλά επιλέγει εντυπωσιακά γραφήματα ε, που, και... που σου λένε ε, με εναλλακτικό τρόπο. τρόπο τι συμβαίνει. Για ε, παράδειγμα θα το καταλάβουμε περισσότερο από αυτά τα τρία. Εμείς εδώ πέρα διαλέξαμε τρία, τρεις περιπτώσεις, θα δω τα links. Σας όρις να δεις τι τώρα θα σας πούμε γενικά εμείς τι βλέπουμε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να το πούμε έτσι. Το πρώτο αναφέρει how long will it last, να αναφέρεται σε διάφορα υλικά τα οποία βρίσκουμε στην πρώτε, δηλαδή, πρώτε σύλλες, δηλαδή ξέρω αλουμίνιο και τα λοιπά πόσο για θα... πόσο καιρό θα έχουμε ακόμα. Ναι. Πες μερικά έτσι για Το Του γράφουμε να κοιτάτε αντιπωσιακό μπορείτε να δείτε. Για παράδειγμα... Το αντιπωσιακό να σου λίγο είναι ότι καταρχάς λέει... Ε, εδώ στα αριστερά μας δείχνει μια, ένα bar chart με μπαρρες το οποίο λέει πόσο καταναλώνεται ετησίως στην Αμερική από κάθε ένα από αυτά τα υλικά mm -hmm. ενώ δεξιά έχουμε το πόσο ανακύκλωση γίνεται από το κάθε ένα βλέπουμε πάρα πολλά αμυντικά έτσι που... Ναι, στα αμυντικά είναι σε υλικά τα οποία πιει ίντιουμ, το ίντιουμ ξέρεις εσύ τι είναι καλύτερα από όσο θα σου πω και να πούμε το μεγαλύτερο απ' όλα έτσι για... νομίζω είναι αυτό. Ναι, το τι είναι. Λέτζι. Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε. Τι δίνουμε εδώ πέρα το ματζέντα. Λέγεσύ. Τζερμάνιμουμ ξέρω 35 ξέρω... Fade. Είναι στα Ιταλικά, γι' αυτό μην το κάνεις Όχι, oh, ναι. στα Ιταλικά ε, ε, ε, Τι σωμα ε, αυτό το... Ε, Μόλιβδος, μπορεί, είναι μόλυδος. Ο μόλυδος μόλυδος μπορεί να είναι Μόλιβδο, ναι, που είναι μόλυδο, ναι. Ε, Α, α να είναι, ξέρετε, τι είναι. ναι, τέτοιο είναι ε, που είναι η Βεζίνη Ο άρα Λέτε είναι ο Για να Ναι Πάμε εκεί Ωραία και στο κέντρο υπάρχει το γράφημα τώρα, που λέει ο Άγγελος μιλήσω, πολύ. Πάτε, να, να, να Α, πάτε να μεγαλώσω Λοιπόν, για παράδειγμα το αλουμίνιο, θα, άμα συνεχίσουμε να καταναλώνουμε με τους ρυθμούς που καταναλώνουμε τώρα, θα το έχουμε για άλλα 510 χρόνια Και το 1027 πήμε. I mean, yes, θα είναι το χρόνο Όχι, περίμενε, χαρούμε να μην θα το έχουμε για 1027 χρόνια Και μας έχουν μείνει ακόμα 510 χρόνια oh, okay, Περίμενε Λοιπόν, το ανοιχτό χρώμα είναι, if the world consumes at today's rate, ok. Α, αν, συνεχι... όπως είναι τώρα. αν συνεχιστεί δηλαδή να καταλώνεται κατά 1027 μονάδες, θα διαρκέσει για ακόμα 510 χρόνια. Όχι. Αν συνεχίσουμε να το καταλώνουμε όπως καταλώνουμε τώρα, δεν ξέρουμε πώς, θα καρδίσει για yeah. 1027 χρόνια. Yeah. Το 510 είναι, if the... how many years left, yeah. if the world consumes at half the US consumption rate. Ωραία, δηλαδή αν δηλαδή... χρησιμοποιούμε το μισό ανεβαίνουμε στα 1027. Αν χρησιμοποιούμε Υπό... το μισό πέφτουμε στο 510, που σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι το χρησιμοποιούν λιγότερο από το μισό από ό,τι χρησιμοποιεί η Αμερική. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, δηλαδή, ε... πάμε πάλι για το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο, όχι δηλαδή, ωραία. Αν συνεχίσουμε να το ξοδεύουμε το τον ρυθμό που το ξοδεύουμε όλοι στον κόσμο σήμερα, ναι. θα κρατήσει για 1027. Αν όλοι το χρησιμοποιούμε στον μισό ρυθμό της Αμερικής, ναι. θα κρίνει και 410. Ωραία, επειδή ουσιαστικά όλοι θα κολλήσουν το παράδειγμά της. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι θα καταλάβουμε πολύ περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία, ο ε, Έτσι, Το οποίο σημαίνει ότι η Αμερική ξοδεύει πολύ περισσότερο από όσο θα δουλεύει. λέω το Indianum. Το Indium ε, <laughs> είναι λίγο τραγικό, γιατί σε 4 χρόνια θα τελειώσει. <laughs> <laughs> Τελειώνει. Το Indianum σε 13 χρόνια θα έχει τελειώσει και σε 4 χρόνια το μισό από το χρησιμοποιεί Αμερική. Θα τελειώσει σε 4. Ενώ τα βέλια έτσι. Ενώ τα βέλια πλέτζε. Και θα δούμε μερικά τέτοια. Το κάλυουμ το τελείωσε, το Germanium τελείωσε. Να δούμε κάποιο που να έχει ας πούμε, σχέση, να ξέρουμε λίγο... Α, το Gold. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πού είναι το Gold. Το, gold. το gold, ακριβώς πάνω κάτω από το Γερμανία. Α, το Gold θα έχουμε το για άλλα 45 μισή... χρόνια. Εκτός να καταναλώνουμε το μισό ρυθμο της Αμερικής, θα στα Ωραία, το θα έχουμε για 345 χρόνια. Άμα χρησιμοποιούμε όσο είναι περισσότερο χρησιμοποιείται αρκετά και όσο θες. Η πλατίνα για άλλα 260 χρόνια δεν λέω τώρα για το... Ναι, λέγει πόσο... Άμα ναι. συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε... Το ασίμι yeah. για 29. Η μόνο 29 χρόνια είναι το ασίμι. Τιτάνιο για 116. Ω, δε... Τιτάνιο είναι καλύτερο. Τάνταλουμινι, δεν είναι Τιτάνιο. Α, ναι. Ταντάλιο. Έτσι λέγεται. Ταντάλιο λέγεται το χρησιμοποιείται σε κινητά, οι κάμερες Αυτό το σε... Tin που έλεγε ο Γιαννόπουλος, έλεγε «teens» με <laughs> 40 χρόνια ακόμα 40 χρόνια, ουράνιο για 59 το Zinc Αυτό κάτι σημαίνει το σημαίνετε αυτό. αυτό που στους κουβάδες και αυτά είναι, στα mm -hmm. μεταλλικά που το yeah, γαλβανίζεις Αυτό το, το λέγεται, θα το βρούμε αυτό, έχει στάνταρ ονομά Το, λοιπόν, το zinc, zinc είναι το... Α, με... με C, όχι με G ε... Τι? Zinc, zinc. τι και αυτά κάτω, έτσι νομίζω ότι ο Μου Εδώ πέρα λέει και πόσο εξεθείμε η ekip ότι πότε πολιτική να το Ναι, Και yeah. λέει και το population η το 27 Απριλίου με 301.000 εκατομμύρια Περίπου φαντάζομαι και 800.000. Α. Αυτό δεν δεν είναι Α, δεν το που μου πει στις γάτες Όχι, εντάξει είναι category λέει Α, category converters Τέλος πάντων, δείτε το γάτες Catalyst Converter ήταν εκείνο Α, το Catalyst Μηχανό λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο γράφημα Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα Που έχει να κάνει τώρα με την οικονομική κρίση στην Αμερική, όλοι ξέρουμε ότι περνάει πολύ δύσκολη σώση στην Αμερική, όχι τη ζωή Και δεν η Αμερική και οι υπόλοιποι, αλλά τέλος πάντων Επίσης έχει πέσει τη λίγη αφή για κάποιο λόγο. Ναι, για εσύ Εντάξει. Ε, λοιπόν. Ε, και έχει κάνει, εδώ έχει δημοσιευτεί ένα άρθρο σχετικά με το πώς, κινήθηκαν, ε, πώς κινήθηκε η εργασία, τα επίπεδα εργασίας από το Ιανουάριο του 2007 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009. Στο Φεβρουάριο του 2009 μπορώ να πω είναι τραγωδία. Ναι. Απλά έτσι, με σχέση με το αρχικό γράφημα. Πες πέρε, το γράφημα. Ε, το γράφημα εδώ είναι interactive, δηλαδή έχουμε το χάρτη της Αμερικής. Έχουμε κάτω μία timeline με, το, με κάθε μήνα για το 2007-2008 και Ιανουάρα και φεβρουάριο μόνο για το 2009 Βλέπουμε κάποιες τελίτσες οι οποίες μπορεί να είναι κόκκινες ή μπλε και οι μεν κόκκινες δείχνουν που υπάρχει ανεργία, οι μεν μπλε Όχι που υπάρχει ανεργία, πλη... που υπάρχει απώλεια δουλειών, θέσεων εργασίας Όχι, ε, βασικά οι Play είναι που δημιουργούνται θέσεις εργασίας ναι, και που οι που κόκκινες που, που, που φεύγουν, ωραία και όσο πιο μεγάλο είναι αυτό έχει δει πλέον ένα πίνακα με κλίμακες που σου λέει ας πούμε ότι πολύ μεγάλη βουλίτσα εννοεί 50 χιλιάδες δουλειές. Χατή, 50 χιλιάδες δουλειές χάνονται καιρδί καιρδί ή κερδίζονται. Λοιπόν, Ωραία, πατώντας εδώ το play μπορεί κανείς εδώ πέρα να... Θα να πούμε ότι όπου βάλεις το βελάκι και έχει βουλίτσα σου λέει πού είναι. Πού είναι και τι έγινε ξέρω εγώ. Ναι, since λέει, από τον Μάιο του 2007 ας πάρουμε ένα για να το πούμε. Για πάλι, Oakland ML. Μιλμoki πριν αυτό. Δεν ξέρω πολιτεία. Πολytία, ναι. 10.938 jumps loaned. Lost in 2017.000... Ήρθαμε του 2008 αυτή τη στιγμή. Ναι. Α, Α, ας λέει και τελευταίο το χρόνο. Εντάξει, εγώ το 9.938 λοιπόν, χάθηκα. Πάμε, Πάμε, ε, θα πατήσω λίγο το Φεβρουάριο το τελευταίο που είναι η τραγωδία. Να πούμε μερικές έτσι εμπειρικά, έτσι ενδεικτικά. Αλλά θα πάρει λίγη ώρα. Γιατί είναι flash αυτό μάλλον. Ωραία. Καταρχά σου λέει 4.197.371 θέσεις εργασίας χάθηκαν Nationwide, δηλαδή όσοι είναι Αμερική από τον Φεβρουάριο του 2008, σε ένα <συγλώνα> χρόνο. 4 4.200.000 πού πήρα. Ωραία. Πάμε μετά να πάμε σε μια άκρη. Είναι... Μέχρι, <συγλώνα> π... εδώ, στα, στα κραμένα. Καλφόρνια, 33.399 jobs lost sind σε Φεβρουάριο του 2008. Σε ένα χρόνο μέσα. να μπλε. Όχι, αυτό δεν μας κάνει. Α βρούμε κάποια γνωστή ρε παιδί μου. Ε, κάπου και είναι η New York Youth. Baltimore. Ναι, με συμπατήρια. Βάλτιμον Τεσμά μου πάνε σε forcing ...φόρσινγκ... Τεσμά να πάνε σε ένα... Τι Denver με το τι είναι το jobs lost Ωραία, και πάμε ...Πάμε εδώ ένα μεγάλο που βλέπω... ...Πήμα... ...Δεν ξέρω το jobs gained... Πέρα, πάμε, πάμε τώρα σε ένα άλλο... Ο Όρλεανς που είχε την κατρίνα... πέρα, είχαν χαλάσει τα πάντα, Το ναι, 1800, 800, 100, 000, 3 jobs gained. Από το μέσα ένα χρόνο. ωραίο, <σφίλωνο> γιατί <σφίλωνο> άμα το πατήσει το play, βλέπεις μήνα με μήνα, μήνα, μήνα αλάζει, Πώς και βλέπεις που υπήρχαν Πολύ ωραίο. μας είναι ωραίο το εδώ... jobs lost. Εδώ μόνο έτσι. Το είναι 253 Jobs gain. Βολεύτηκαν πάλι. 253 Δεν θα έχει παραπάνω κάτι. 253 Jobs Δεν καθόλου δουλειάξανε. Όχι, δεν είναι άδικος. Λοιπόν, North Slope, 357 Jobs Game. Αυτά. Το διάγραμμα είναι πάρα πολύ καλό. Παίξε λίγο μαζί του. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι Made in a Τα πολύ ωραία που προσφέρει το site είναι ότι σου προσφέρει να κάνει print με printable τρόπο. Σου προσφέρει να το κάνει να διατραπείς RSS, να το στείλει με email σε φίλος σου και όλα αυτά. Πραγματικά που πιστεύει είναι ένα site το οποίο αξίζει αυτό Aξίζει, εδώ. Ναι. Πάμε, πάμε να πούμε και το, το τρίτο, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο δημοσιεύτηκε στους New York Times. Και αναφέρεται στο Facebook, μας μιλάει για την εξέλιξη του Facebook, πώς ξεκίνησε και που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Ε, μέχρι τότε που δημοσιεύτηκε, ε, τον Ιανουάριο του 2009 φτάνει εδώ. Εδώ λέει Μάρτιος, Μάρτιος 2009 δημοσιεύτηκε. Η έρευνα αυτή αναφέρεται από πάνω και πάνω, 2004 Φεβρουάριος μέχρι Ιανουάριος 2009. Ωραία, για πες λίγο. Ξεκινάει, του 2004 με Ιανουάριος 2005, Λέμω, πάνε, ένα χρόνο δηλαδή, πάνε. Facebook begins at Harvard, ωραία, and expands to few universities at a time. Αυτό ήταν αρχικά πανεπιστημιακό έτσι, ήταν μόνο η Πανεπιστημιακή. Ναι, δηλαδή ξεκίνησε δηλαδή. Harvard και επεκτάθηκε στο Πανεπιστημιακό. Α... Το γράφημα έχει αγε... όλο πάνε. τον κόσμο και έχει όλη την γη δηλαδή, και μπλε που είναι οι υπάρχους τους users που έχουν κάνει τέτοιοι και έχει και ένα υπόμνημα που εξηγεί ας το πούμε τι γίνεται. Ωραία, Φεβράριο 2005 με, δημιουργία, με, δημιουργία, με Ιανουάριο του 2006 το facebook επεκτείνεται και περιλαμβάνει τα περισσότερα αμερικάνικα κολέγια και γυμνάσια λύκεια. Ε Εδώ αν παρατηρήσετε έχει και μερικά μπλεδάκια στην Ευρώπη έτσι, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ότι πήγε σε εκείνη το πανεπιστήμιο που είναι γνωστά. Ναι, ε, πήγε και σε άλλα πανεπιστήμια και κολέγια. Ναι, Ιανουάριο, Φεβράριο 2006 με Ιανουάριο του facebook ανοίγει την, ε, τις εγγραφές για οποιονδήποτε θέλει. Ωραία, yeah. which begins in older members. brings in older members. Which brings in older members. Ah. members, δηλαδή μεγαλύτερους ανθρώπους. Ναι, με αυτό έχει φοιτητές ναι. και Το μαθητές. οποίο βλέπουμε ότι με αυτό το τρόπο εξαπλώνεται στον Καναδά, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ναι. σε κάποιες χώρες της Ασίας, λίγο στην Αυστραλία και στην, Αμερική, στην Αφρική σε ένα-δύο σημεία. Ο... Αμερία. Οπότε μετά Τι από το Φεβρουάριο 2007-2008 το έγινεται ένα μπαμ, όπου το Facebook ναι. πιάνει τα 50 εκατομμύρια users, με Καναδά και Βρετανία να είναι τα πιο Α αφ... αναπτυγμένα. Να ναι, να αυξάνονται πιο, πιο γρήγορα, αυτό. Και βλέπουν να έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη πανικός, σχεδόν σε όλο το Καναδά, εκτός από κάτι παγωμένος που είναι πανικός. Ναι, αρχίζει να γίνεται λίγο πόρος υπάρχει. Αρχίζει η Νότια Αφρική, στην Ινδία έχει γίνει πανικός, στην Αυστραλία όπου είναι κατοικημένοι, γιατί όλο το Μέσα είναι έρημος εδώ, δεν έχει ναι. κατοίκους κτλ. Φεβράριος 2008, τώρα. Facebook, το Facebook μεταφράζεται σε περισσότερες από 60 γλώσσες είναι το μεγαλύτερο, το γεγότερο αναπτυσσόμενο γκρουπ μελών με ναι, ανθρώπους πάνω από 35 χρόνων Ωραία, και πότε βλέπουμε όπου και υπάρχει ένα... σοβαρή κατοικίσιμη περιοχές Ωραία, σωστά λέει, και, και να βγούμε εδώ και ένα έξτρα που λέει depends how you define friend ε, εξατάται το πως ορίζεις το φύλλο ε, το οποίο εδώ σου δείχνει ένα γράφημα, το γράφημα του Facebook, mm -hmm. όπως το ξέρω το οποίο σου λέει, α πούμε, Total Network 179 friends στις αρχές λογικά. Ναι, ε? το λέω. Όχι, παίρνουμε ένα δικείο παράδειγμα. Όχι, όχι, όχι. Here is an example of the way one Facebook employee interacts with his network during okay, one, month. one month. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος του Facebook, πώς... Ε... Α, κάνει interact ναι. με 179 ανθρώπους. το. Total του. Network 179. Με αυτός που κάνει interact ναι. όπως, αυτός και οι φίλοι του... «Actively follow uh, the postings of a smaller group», δηλαδή ε, αυτοί όλοι διαβάζουν ε, άρθρα από ένα φανερά, ε, βασικά να πούμε τι δείχνει το γράφημα αρχικά, ναι. δείχνει ένα γράφο στον οποίο στο κέντρο είναι ο εργαζόμενος, Αυτός ο έντες με τον οποίο μιλάμε. Το ωραία, αυτό. οι άμεσες επαφές του και πως αυτοί αντιδρούν με τις δικαίωσες επαφές. Αλλά νομίζω ότι σε όλες πρέπει να έχει αυτός link. Ναι, όχι, δείχνει τους 179 και αυτοί μετά οι 179 πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ναι, Μετοί το 179 όμως. Όχι, με... Αυτή δηλαδή, είναι Με 179 ασκέτω, άνθρωποι πώς συνδέονται και. μεταξύ τους. Ωραία. Ωραία. Ε, λοιπόν, μετά δείχνεις ένα δεύτερο γράφος ε, ποιος διαβάζει τι. Mm -hmm. Τι διαβάζουν δηλαδή αυτοί εδώ και λέμε ότι είναι πολύ πιο αρεός. Σημαίνει ότι αλλά... δεν διαβάζουν τα ίδια πράγματα. Που σημαίνει ότι όλοι κάνουμε την άκρη μεταξύ μας αλλά πάμε κάτω έχουμε υψηλόδια φορτηγά Οχ, το πούμε. Τώρα πάει η pings και παίζει μεθόδους Τι προτείνεις. Σε ποιους θέλεις message, δηλαδή okay. είτε στο world του φαντάζομαι είτε στο instagram. που είναι ελάχιστο έτσι. Που είναι ελάχιστο και ποιοι είναι οι πραγματικοί friends, of those only uh, <είου> Ποιοι δηλαδή, δηλαδή, είναι οι πραγματικοί, ας το πούμε έτσι. οι real friends είναι λίγοι, πολύ λίγοι. το δεν συνδέεται με δύο. Κοιτάξτε και, και μερικοί από τους άλλους που δεν το πιστεύω. Το οποίο αυτό ψιλοδείχνει την αλθινή φύση του facebook ότι πιο πολύ το κάνεις για να... Οι πιο πολύ κάνεις διδάγματα με το network. Απλά και γιατί μπορείς. Για να το δημιουργήσεις και λιγότερο φύλους. με πραγματικούς φίλους. Και εδώ που τα λέμε με πραγματικούς φίλους έχεις καθημερινή ζωή. Δεν χρειαζόταν στο facebook και να... Γενικά δεν χρειαζόταν στο facebook. Κάποιοι είναι α το πούμε ανόητοι και το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι άσχετο. Είναι ένα καλό μέσο για διαφήμιση εν πάση περιπτώσει θα έλεγα. Ναι. Αυτό. Ένα τα γραφήματα που επίση times, έτσι. Ναι. Στο New York Times. Yeah. Τα γραφήματα yeah. είναι στα Sean so O'Toole με links. Πατήστε τα και δείτε τα. Και γενικότερα παρακολουθείς το site, είναι πολύ καλό. Mm -hmm. ε, πιο πολύ για να... και, και λόγω εγώ, για τις σκέψεις σου να ασκείς. Δηλαδή βλέπεις το γράφημα, το διαβάζεις λίγο... Mm -hmm. Καταβέζει κάποια πράγματα. Δεν σε νοιάζεις πια η ενεργία στην Αμερική, αλλά μόνο που το αυτό, από το ίδιο στην Ελλάδα. Και από έχει και καλές πηγές, δηλαδή για την ενεργία, έτσι. Γράφει το... Το γραφείο δηλαδή, είναι σχετικό με την... Εννοείται ότι αυτοί το έχουν με άλλο τρόπο το λένε. Τελικά <συσίλω> είναι ο ειδικός οργανισμός για την ανεργία και για την εργασία εν πάση περιπτώσει που βάζει στατιστικές μελέτες. Άρα το Ωραία, διοξεί ο δηλαδή ποιητής. Δεν δηλαδή είναι ότι είχε έρθει ο ποιητής και τον σε κόσμο α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ωραία, σελίδα παρακολουθήσεις. Από αυτά νομίζω ότι ήταν αρκετά χαλαρό το επεισόδιο. Οπότε όποτε λείπουν οι άλλοι πρέπει δεν το κάνουμε έτσι. Ας το κάνουμε <σομίου> και τον είναι Όχι. Μην να το δοκιμάσουμε. Θα το κάνουμε για έκπληξη. Θα τους λέμε επίτητες. Ναι. Εγώ λέω άλλο. Όχι, θα τους λέμε επίτηδες που μπορούν. Θα και και μετά θα κάνουμε τέτοιοι. μόνο δεύτερο podcast. Εγώ αυτό. Αλλά για όχι για αυτό μπορεί να το κάνουμε καλύτερα. Αυτό το σκεφτούμε κάπως. Εντάξει πάση περιπτώσει μπορούμε να πω ότι ήταν χαλαρό, ελπίζουμε και οι ακροατές να το σκέφτονται έτσι και να μην θέλουν... Ας πας πούν, ας φύσουν το σχόλιο πέρα από κάτω. Ναι. Βάλεμε ε, ένα poll. E... Ε... Τι ρόχνουμε ε... να βάλουμε poll. Έβαλε της πάλι, ε. Έβαλε, Το Lost έβαλε ένα poll. Εντάξει, θα είναι μικρά, δεν είναι για το site. Ε, Για το site poll θέλετε αυτό για εκείνο, θα μπορούμε να το βάλουμε. Μπορώ να βάλουμε, ναι, το newscol που έγινε έτσι ήθελετε ναι, ναι, το ναι, άλλο. Βαλιά. Επίσης ναι, να ναι, επιθυμίσουμε ναι, ναι, ναι. ότι θα τρέξουν οι τώρα στα κοντά, τους οποίους ναι. που τους είχα υποσχεθεί, αλλά μηνός, μ, δεν ναι. το κάναμε. Έτσι θα δοθούν τέσσερα τέτοια από το comic Ασραπίκας και Βροντίκας, τα οποία τα έχουμε καιρό, δεν ξεχάσαμε, yeah. έχουν βγει οι reviews. Ε, Ήταν αυτό. τα δώσουμε στο Πάσχα, αλλά δεν ναι, προλάβαμε... Ε, Είχαν κάποια πράγματα και δεν μπορέσαμε τελικά. Λοιπόν, μέχρι τη βδομάδα να περιμένουμε το διαγωνισμό. Δηλαδή, από σήμερα και μέχρι... Ναι, συμμετέχετε, ενεργά να... Γιατί, εντάξει, εμείς δεν τα θέαμε να το χρησιμοποιήσουμε για μας. Θέλουμε να τα δώσουμε, παιδί μου, αυτά. Ε, ε, ε... Και νομίζω ότι σιγά-σιγά μπορούμε να το λύγουμε το πράγμα. Ε... Ε, εντάξει, έχουμε και κάποιες δουλειές να το κάνουμε και πάλι και να πάμε. Τι θα ακούσει ο κόσμος το 52? Στο 52 τι θα ακούσει ο κόσμος. Στο 52 ξανά το ποιο θα είμαστε. Άμα να, είμαστε οι δυο θα το κάνουμε έτσι πάλι. Στο... Σε δύο εβδομάδες στο 52 να είστε γρήγορα. Αλλά πάλι. γενικότερα το περιμένουμε 52. και μια συμμετοχή υποτίστη κλειδί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, δεν θέλω μας θέλουμε η... Δεν θα... μας κάθεται. Αυτό είναι το θέμα θέλω η συμμετοχή δύο. με την ευρύτερη φυσικά. Ναι. Ε, ε, τώρα για θέλω... κλείσιμο. Νομίζω ότι εφόσον είναι αναγκαυτικό το podcast να μην πούμε τις κλασικές ηλικιότητες γιατί ούτε ή άλλως ο κόσμος, επειδή τις λέγαμε μέσα στο episode, θα έκατσε να το ακούσουμε μέχρι <σολύντα> τέλος. Οχ, έχει, έχει. Δηλαδή διαλέξαμε έναν τρόπο να κλείσουμε λίγο έτσι πιο... α το πούμε... <σολύντα> ρομαντικό. Έτσι. <σολύντα> ε, βασίζεται καταρχάς σε έναν άνθρωπο που δημοσιεύσαμε τώρα τις προάλλες και είχε να κάνει με μια προσπάθεια το που, έξι, που γίνεται αυτό τον καιρό από μια οργάνωση που λέγεται playing for change, δηλαδή παίζοντας για, παίζοντας την, για αλλαγή. την αλλαγή. Ε, πρόκειται για μια, για μια μικροσκοπική οργάνωση από ό,τι κατάλαβα και μη κυβερνητική μάλλον γιατί είναι worldwide, που μαζεύει λεφτά για να βοηθήσει κοινότητες μουσικών σε προτεραιότητα ανά τον κόσμο, που είτε δεν έχουν τα ειχέγγυα, είτε δεν έχουν προμήθειες, δεν έχουν αίθουσες, δεν άλλο για να κάνουν τη δουλειά τους, mm -hmm. και όμως αγαπούν τη μουσική και κάνουν προσπάθειες με ό,τι μπορούν. Έτσι, αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν και έκαναν μια οικογράφηση του Stand By Me, του πολύ γνωστού τραγουδιού του Ben E. Ben E. King, ε, ben e. King. Ben e. King <laughs> Το οποίο είχε έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Jerry Labour και τον Mike Stoller, οι πρώτη εκτελέτες φυσικά είναι του Ben E. King. μετά το είπαν ναι, μετά το οι Παντες Το είπαν οι Παντες, δηλαδή εγώ, ναι, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ το, έχω το έχω πει, πει το έχει πει και ο Άγκλος εδώ πέρα, αλλά δεν τον πήραν γιατί δεν είχε καλή φωνή Και ε, δεν έχει κοινότητα δική του μουσική αυτό. Ε, και λέμε, εντάξει δεν νομίζω να μας μην για το που θα το να μεταδώσουμε, γιατί είναι για καλό σκοπό. Τα διαφημίζουμε ώστε να μπει ο κόσμος και να, ε. τέλος πάντων, αν μπορεί να δώσει κάποιος κάποια λεφτά για να πάρει στο DVD, που δεν είναι και άσχημα το που τα λέμε, λίγο που κοιτάξαμε τα στιγμιότυπα, ε, το βίντεο κλίπ είναι στο site, ε. με αναφορά στην αυθεντική πηγή. Υπάρχει το link να το πατήσεις, να πάτε κατευθείαν να μην ψάχνετε. Ναι, ε, και ελπίζουμε, Uh, με αυτό το τραγουδάκι να κλείσει όμορφα το επεισόδιο και νομίζω ότι μέχρι το επόμενο επεισόδιο του νιούσκας που θα είναι σε δύο εβδομάδες από τώρα από μένα και τον Άγγελο, γεια σας Γεια σας Don't stand by me, no matter who you are, no matter where you go, in life, you're gonna need somebody to stand by you.